Ναι. Ε, ρε, Απουστόλη. Okay, Εγώ, ναι. Να μαφήνει να περιμένουμε ώρε και χθε και σήμερα και κατα σύστημα. Ναι, αλλά έτσι κολανα κομμενάκια. Ναι, αλλά οφείλει να μου πει και τι ώρα φορέ. μου λε εμένα ο φίλη. Οφείλει ήταν καλεσμένο άλλη εκπομπή. Να μου πει και τι ώρα θα ολοκληρώνω αποστόλη ο φίλη. Τι ώρα θα ολοκληρώνεται. Ναι. Βεβαίω, να σου πω. Μημαράκι για τι ζητά για τη ζωή να του πει. Γιατί είναι σε κρίσιμο στάδιο, γι' αυτό. Ναι, και εγώ θέλω να μου πει εσύ γιατί ξέρει. Εγώ ξέρω. Όχι καταλάβει το ξέρω. Εβαίω, έρη αποστόλη. Θε να το κάνουμε με ημαράτο. Έχουμε η το με μουστάκι. βρώμικο, πολύ ακούγεται, Θα αφήσω μουστάκι πολύ, πολύ βαρύ θα αφήσω μουστάκι και θα ντυθώ Ρέιντζερ. Και μουστάκι να ξηρίσει το μαλλί από πάνω στην περούκα να είναι λίγο κάμπριο. Αλλά αυτή την τραγίλα να πληθεί λίγο αποστόλη. Γιατί η τραγίλα είναι το ατούμο. Πολύ τραγίλα <Τι> Α, <Τι> γυλά, Εγώ αυτό πουλάω <Τι> <Τι> Η μυρωδιά του άντρα του κατσικογλέτη Τώρα <Τι> <Τι> <Τι> που είπες άντρας και αυτά ποια είναι η πιο σοβαρή δήλωση του Βαρουφάκη Ποια είναι Πρόσεχε το σκυλί Πρόσεχε <Τι Τι> το σκυλί βρε Το σκυλί, το σκυλί, το σκυλί Η και με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 <σο> ε, για την κυρία Κωνσταντοπούλη ένα μήνυμα επίγον Ναι Σχετικά με αυτού την... που είχαν βάλει νέρι τα αριστερά Ωραία Φίλε όπω όπως πας προς Πάτρας διασταύρωση του κιάτου Είναι ένας τύπος μέσα στη μέση του δρόμου φοράει κραιανός Κρατάει ένα που έχει με ένα σημεάκι πάνω Και ε, μια θα πειρά λίπλα, λίπλα λίγα απαχορεύεται η κατώση αριστερά Φίλε είναι η προβοκάτορας και πρέπει να κάνουμε Φίλε πες να επέμβει Ρε <σο> μάτ <σο> Και σας κάνει πλάκα ο Τσίπρας Γι' αυτό καταρρέψατε το 89 Την κολλετούμε από πόσες μοίρες είναι Παλιό και θα δουλεύει Καλά, εσύ καταδείλω ότι είσαι γύφτο. Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα για μένα. Βεβαίω. Πάλι καλά. Φαντάζεσαι να το λέγανε οι άλλοι, ρε θα γίνει. Ο ακροατή που προσέφερε πριν κανένα ένα πιεσόμετρο φούσκα όπως είχε ζητήσει ο κ. Βασίλης, δεν το έστειλε. Δεν το έφερε ο Δεν το έστειλε. Όχι ο γύφτο. Ναι. Γύφτος. Έσχος. Να σου πω, η ζωή Όσες για να του, να του το αίμα, το λάδι. Το πέτυχε. Αυτό είναι αλήθεια. Το πέτυχε. ναι. ναι. <laughs> να στη ζωή ότι ο Να το, το θυμίσουμε αυτό στη ζωή, mm -hmm. ή ήταν απλά ένα ωραίο σοου, μια στημένη ανάκριση. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Εξέφρασε μήπω η ζωή κάποια αντίρρηση όταν ψήφισε τον Μπάκη για πρόεδρο τη Δημοκρατία. Πάκη, γιατί έχουμε κάτι να πούμε για τον Μπάκη. Αυτό σου λέω. Είπε κάτι η ζωή για τον Μπάκη. Όχι, δηλαδή, δεν το είπε. Έτσι κατευθείαν χωρί καμία τίποτα, αντίρρηση. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ακριβή απίτουρα και φτηνή στα Λεύρη. Α, η βλάσα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 Το είσαι καταλάβει αυτό. Ακόμα δεν έχει μπάνιο; <Σε> Επειδή είσαι εσύ φλόρω <Σε> και φοβάσαι να γριώσει του τσούνε και μικρή και άλλο. Άσαμε αγάπη που μου ακόμα δεν έχει πιαμπάνιο τελειώνεμά. Από το Πάσχα, εμεί έχουμε βουτύξει. <Σε> οι άντρε οι σωστή οι ασθενική οι Α, έχουμε βουτύξει από, από το Πάσχα και μετά. Εφείλε <Σε> σου λέω με σαμαρά, είχα κάνει 5-6 μπάνια σίγουρα και τώρα στα χανιάει η μέσα του λέω. Δεν... Είναι αυτό, κατάλαβε. <Σε> Είναι αυτό που σα λέω με την ελπίδα που αδρανεί και μετά κρυώνει. Κάθεσε, κάθεσε, κάθεσε. Δεν είσαι συντζήτα κάθε περιμένει. Είναι αυτό που φεροσύριζε. Και μετά κρυώνει να μπει στη θάλασσα. Σε Άρα, να έχει δεσταθεί το αιματάκι λίγο. Έλα φιλιάκουσα να εκπομπή πριν λίγο. Ναι. Και μιλήσε α πούμε για δημοσιογράφου και του παρομιάζε με σκηνιά. Έχω ακούσει και πολλέ άλλε φορέ να παρομιάζουν και άλλα ευγενία επαγγελματά όπου του αστυνομικού με γορούνια. Δεν καταλαβαίνετε ότι είναι φοβερό αυτό που κάνετε. Στα ζώα Ε, βέβαια. Έχει δει να πάρει με του μπάτσου για παράδειγμα. Έχει δει κανένα γουρούν ή να χρησιμοποιεί άλλο γουρούν για να λύσει τι διαφορέ του. Σωστό, όχι, okay, έχει δίκιο αυτό. Είσαι φιλόσοφο, καταλαβαίνω. Εί... Ναι, εντάξει. Υπέρ των δοκιμάτων των ζώων. Εντάξει. Είσαι τίποτα τενίστα, τίποτα τέτοια. Τι αν είμαι. Τίποτα τενίστα και αυτά. Τενίστα. Α, Ατενίστα. Τι είναι αυτό ρε φιλόσοφο. Που, που ράβουν τα πουλόβρε στι κολόνε. αυτό πρέπει να το ψάξει στο Google και να σου πω.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 Ναι. Ε, εί, είμαι, είστε κύριος Απιστόλης. Ναι, γιατί άλλαξε τη φωνή στα μισά, δεν το έχεις προγραμματίσει. Ε? Ε, είμαι, τσυχωρείτε, ναι, δε, δεν το περίμενα. Είμαι, είμαι γριά. Τη γριά μου που έχετε το πορτοφόλι. Ναι, τι είσαι τη γριά, Το τσίσι. Το κόμενο. Εδώ την έχω δίπλα μου. Ο... Δεν Θα τη δώσω, παιδιά. Όχι, καλέ, σιγά, σε πιστεύω. Θα σου στείλουμε το πορτοφόλι τώρα, σιγά, παιδιά είμαστε. Όσο περίμενε. Όχι, δεν είχα ανάγκη, σε πιστεύω. Ωραία, παιδάκι μου. Άρα. Που στείλει, αι, παιδάκι μου. Για να πηγαίνει το ευρώ. Εντάξει, θα το στείλω στο τεκνό, γιαγιά. Να σε καλά. Όπω, τι καλό, το, το, το βρήκαμε. Ha, Ναι. Λοιπόν, κάτω την κοιλιά σου θα πω μεγάλη μαλακιά. Όχω, όχω. Χωρά, τώρα είσαι καλό. Ε, να σου πω, αυτό με την, την από τα προγράμματα που σκέφτεται να πάμε στο, στου άλλους πληρονίτες, πώ φαίνεται. Είναι καλό, είναι καλό φίλε γιατί δεν χωράμε. Άλλοι, Για... δεν χωράμε. Πώ θα σωθούμε, πώ θα βγούμε από την κρίση, νομίζει? Αποπληθωρισμό λέγεται. Λάθο, αποπληθισμό, λάθο. <laughs> Κάτι άλλο, αλλά ξέρουμε και ελληνικά, νομίζει. <laughs> Τη δικιά μου αγκία <laughs> θέλω να πω την δεξιά. Απέσμε με <laughs> αγκία σου. Άμα πάμε στον Άρη, είναι ο μόνο κόκκινο πλανήτη που έχει απομείνει. Να Α... τα πρώτη φορά αριστερά, ε. Άρης, Άρη, ε, το πιασε. Άρη τερά. Ούτω τσίπρα θα έχει με στρατό. Το πιάσαν δυο κραλί Του λένε στο συνδικάτο Να πάει να γράφει Έλα κύριε Μιχαλόπουλε Επιδιά βρεσάζει στο στούτιο Βάζει πάλι την κοπελή την παρασκευή Φίγα να από τα γένια εγώ τώρα Ναι καλημέρα σας Καλημέρα σας Ο κύριος Μιχαλόπουλος Ναι ναι ο Πάνος Ναι. Τα τσακάλια. Α, όχι, τον κύριο Μαλόπιλο τον υπεύθυνο θέλω τη φούρνο που είστε. Ο υπεύθυνο είμαι τώρα. Πια. Ωραία. Τηλεφωνώ για την βλάβη στο Υπουργείο Οικονομικών στο σύστημα πληροφοριακών, το ξέρετε, έχετε ενημερωθεί. Εσεί εσείς με παίρνει το Υπουργείο. Μάλιστα. Οκ. Okay. τι βλάβη έχουμε, επειρείται μου πάλι. Δεν ξέρω αν έχετε εμεί. Ο κύριο Μιχάνο μου είπε ότι το συνηθόρο αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει κάποια διαφορά. Τι προβλημά έχουμε να το κοιτάξω. Δεν φαίνουν τα email για τροϊκά, τα απειλητικά. Με το που μπαίνουμε πέφτει. Το mail? Ναι.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 Λίγο, control alt 52-62-51-10 52-62 51-10, F4.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 λίγο φτήσιμο, ξέρεις. Πνιγήκαμε εδώ πέρα, γίνεται ένας χαμό. Πού πνίγες αγάπη μου, ακόμα δεν ήθα. <laughs> Κύριε Μηγαλόπουλε. Σταμάτα. <laughs> Είμαι σατανάς μεγάλος. Έλα, θα σε δω το απόγευμα, φιλάκια. <laughs> Περιμένα, να είστε καλά. Ελπίζω <laughs> να έχεις τηρήσει τις εντολές του υπουργού, ε, κόκκινη μπανέλα. Όλες, όλες, όλες. Α, κόκκινη μπανέλα. Να αρπαμό βασίδω ρε στράτο Να γραφ Έλα μία αφιέρωση για την επικρασύνη. Θέλω να βάλεις. έτσι επειδή το έχω ήμουν κάπου, το που μιλάει ο Βαλυράκη στην επιτροπή για τη Ζήνε. Στο εξωτερικό της ήμα αποδείχθηκε ότι είχε διαμορφωθεί ιδιαίτερη οργανωτική δομή από ανότα τα στελέχη της, τα οποία ενεργούσαν από κοινού ως εγκληματική οργάνωση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 στο σύνολο σχεδόν των δομών του ελληνικού κράτους Μα ξέρει το, το Μα ξέρει για την Παρασκευή ένα τραγουδάκι Έστω. του Λορίζου το στράτο για τα τρία παιδιά που φύγανε στη... στα ελπέρεση terato to bieni mi gani to fasihap Βενιζέλο, ε, ένα υπερεγόμενο δικό του και να κλείνει με ένα απολύτω. Ήταν η υποχρέωσή μου εθνική να μην αφήσω τη χώρα να καταρρεύσει. Εγώ! Απολύτω! Το βράδυ 31 Αυγούστου προ 1 Σεπτεμβρίου του 2011, εγώ ω Υπουργό Οικονομικών έδιωξα την Τρόικα. Εγώ! Απολύτω! Και έχω πολλέ φορέ αναλάβει το κόστο, εγώ για να υπάρχουμε σήμερα. Απολύτω! Έτσι με άνθρωπε, Και αν πεθαίνουνε πάνω στη γη Χιλιάδες άνθρωποι Χωρίς ψωμί μαύρη λευκοί Ή κοινωνί. Είναι εύκολο την Παρασκευή να ακούσουμε στις παραγγελίες μια δική σου τοποθέτηση Θέλει να ρωτήσει με τριόφρονο, δεν θέλει. Το ξέρει. <laughs> Στι 26 Πέμπτου το λαό, λε ότι περειασάλιο του και ότι εκεί που έχουν φέρει τον κόσμο στα διέξοδα είναι έτοιμο να δεχτεί τα πάντα. Είναι ό,τι πιο ζημερό. Έχουμε φέρει δηλαδή, και 8 συντάξει τον χρόνο να δώσουν τώρα. Εκεί που έχουμε φτάσει να το δεχτούμε. Μια χαρά είναι. Το καρεκλάτο, το τσατέσσερα, ο κόσμο είναι έτοιμο. Το αριστεράτο, μη τρέπεσαι. Το αξιοπρεπάτο. Εκτό το από τον αξιοπρεπάτο... Άδεν που κατέβηκε στου δρόμου και τώρα λίγο που ακούω το διακομμάτο, ο άλλο να αντιπολιτευτεί δεν υπάρχει. Είναι και ο Μητρόπουλο, εντάξει. <laughs> Α, είναι και ο Γιατί τόσο καιρό τσήπνε κίνει τη συμφωνία, γιατί δεν του δίνουμε λίγο κόμμα όπω κάναμε τόσο καιρό με το σαμρά και με το δεγίζουν να κλείσει η συμφωνία. Για να φανεί αναγκαίο το ασάλλο του. Εποστόλη! Ταλαιπωριόμαστε, πεσέ να δώσουμε λίγο κόμπο. Αυτό είναι το ζητούμενο, καπιτέ, να τα Να ταλεποριόμαστε και μετά σχεδόν να παρακαλάμε για τη συμφωνία. Ήδη έχουμε αρχίζει να το λέμε προ τα έξω. Όλοι το λέμε. Α κάτσε μια συμφωνία και ότι όνει αυτή η συμφωνία. Μια συμ... συμφωνία ανάγκη και όντινε. Αυτό είναι όλο και το επικίνδυνο έχει ακούσει, τον νούστε. Αυτό το ό,τι κάτσε σε λίγο το. Παρακαλάτε όλοι. Ο γιος σου μόναχα να είναι καλά Να αφήσεις τ' όνομα και τον παρά Έντιμε άνθρωπε κυρ Παντελή Σκέβρωσες σάπησες, στο μαγαζί την νιωτή και την ορμή Για τη δραχμή Ε, αν μπορεί να βάλει το κυρ μπατελί, αφιερωμένο όλου του κυρπατε ναγκάσει να για να ζώσουμε εγώ να φύγο στο εξωτερικό και να μην μπορώ να πω να δώσω μια καλιά και να πω ένα χρόνια πολλά στα πατέρα μου που γεννήθηκε γίνεται στομά. Πώ δώσαν κυρπατεί άλλη τα νιάτα του και τη ζωή να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί. Να φας και εσύ, κύριε Παντελή. Μπορώ να ζητήσω κάτι για την Παρασκευή. Ζήτα. Ένα πορτ από τα σκισμένα μνημόνια. Ξεκινώντα από το 12, ο Αλέξη τόσχησε το, το βράδυ των εκλογών. Ό,τι μεσολαβεί, διαλέξει ενδιάμεσα και φτάνοντα στον Αντώνη. Μέχρι προσφάτω του που το περίλαβε η ζωή. Και ενδιάμεσα ο Παπαγιανόπουλος να φωνάζει, Ούξορε. Θα το σκίσουμε το μνημόνιο, και να υπογράψετε με Δεν θα πιάνει τόπο μεθά αύριο. Ωξο τασκίζω Τα σκίζω τα μνημόνια. Σελίδα, σελίδα, λεπτό με το ρε! Και εσύ τι έδωσες Πες μας τι έκανες σε αυτή τη γη. Πες μας τι άφησες κληρονομιά.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 Στον κάλαθο των αχρήστων. Διανόμου δηλαδή έτσι. Όξο Ψαροκαζέλα. Το σχήμα λόγου με ένα άρθρο με ένα νόμο είχε υποθεί για να καταδείξει την βαθιά αντιδημοκρατική επιλογή της κυβέρνησης Σαμαρά το Νοέμβριο του 2012. Και πού είσαι, άμα αρχίσουμε να πουλάμε παλαμίδες έλα από τον μπακάλι που να σε ζυγίσω. Το σχήμα λόγου... Θα το σκίσουμε και θα το σκίσουμε στη Βουλή των Ελλήνων Έντοιμοι άνθρωποι, νέα γενιά. θάψτε τους έντοιμους με στα σπαρτά. Και αυτούς που φτιάξανε το παντελή, σκουλήκι άχρηστο αυτή τη γη.